Στοίχη 31 στο 42. Ο λογχισμός της πλευράς, η ταφή του Σωτήρος. 31. Εν τω μεταξύ οι Ουδαίοι ελάμβανον τα μέτρα των για να μην μείνουν επάνω στον σταυρόν νεκρά τα σώματα των καταδίκων και κατά την διάρκεια του Σαββάτου. Επειδή η μέρα κατά την οποία έγινε η σταύρωση, ή το ημέρα προπαρασκευής και προετοιμασία εκτάκτου και εξαιρετική. Διότι η μέρα του Σαββάτου εκείνου που θα ύρχιζαν από την Δύση του Ηλίου, ή το Μεγάλη και επίσημο, επειδή εκτό τότε ή το, το Σάββατο, συνέπιπτεν ακόμη και η πρώτη μέρα τη Μεγάλη εορτής του Πάσχα. Απικορεύεται ο δε ρητός ει το να διενυκτερεύσουν άταφα τα σώματα επί του Σταυρού. Παρεκάλεσαν λοιπόν τον Πιλάτων να διατάξει όπω συντριβούν τα σκέλη των καταδίκων, για να συντομευθεί έτσι ο θάνατό και του σηκώσουν το ταχύτερο από εκεί. 32. Ήρθαν λοιπόν οι στρατιώτες για να συντρίψουν τα οστά των καταδίκων και του μεν ληστού των οποίων επλησίασαν πρώτον έσπασαν τα σκέλη καθώς και του άλλου ληστού που εσταυρώθη μαζί με τον Ιησούν. 33. Όταν όμως ήλθαν εις τον σαν τον είδαν ότι το πλέον πεθαμένος δεν του έσπασαν τα σκέλη. 34. Αλλά ένα από τους στρατιώτε για να διαπιστώσει βεβαιότερον των θάνατών του του εκτύπησε την πλευρά με και αμέσως σε βγήκε από το τρυπηθέν μέρο αίμα και ίδωρ φαινόμενο πρωτοφανέ και παράδοξον, διότι σκάθε κάθε πεθαμένον το αίμα πήγαινε, όσο δε κι αν τον τρυπήσει κανεί, δε βγαίνει ποτέ καθαρόν αίμα και διαβιέσει ίδωρ 35. Το γεγονός όμως αυτό είναι αληθέ, και βεβαία η υπαυτούση μενωμένη με κάθαρση του βαπτίσματος και ο αγιασμό εκ του αίματο του κυρίου, και που το είδε με τα μάτια του. Έδωκε μαρτυρία περί αυτού, και η μαρτυρία του είναι αληθινή, και δεν έχει καμία περί τούτου αμφιβολίαν εκείνος αλλά εξεύρει καλά ότι λέγει αλήθεια. Και έδωκε και μαρτυρία τόσο περί του γεγονότος αυτού, όσον και περί του ότι δεν έσπασαν τα σκέλη του Ιησού, αλλά μόνον την πλευρά του ετρύπησαν, για να πιστέψετε κι εσεί, ότι ο επί του Σταυρού Ιησούς είναι ο Χριστό, τον οποίον προκήρυξαν οι προθείτε. 36. Διότι πράγματι, Όλα αυτά έχουν προφητευθεί και έγιναν για να επαληθεύσει το χωρίο της Γραφής. Δεν θα συντριβεί κανέν κοκαλόν του. 37. Και πάλι άλλο μέρος της Γραφής λέγει. Όταν η χάρις επισκεφθεί και τους Ιουδαίους, θα είδουν συντετριμμένοι και εν εκείνων των οποίων ετρύπησαν, όπως θα τον είδουν περίφοβοι και επιμείναντες στην απιστία. 38. Ίστον δε από τα συμβάντα ταύτα ο Ιωσήφ που κατήγεται από την Αρημαθέα, και ήταν το μαθητή του Ιησού, αλλά έμενε κρυμμένο και δεν εφανέρονε τούτο επειδή εφοβήτο τους Ιουδαίους, παρεκάλασε τον Πιλάτο να επιτρέψει σε αυτόν ή να σηκώσει από τον Σταυρό το σώμα του Ιησού και το θάψει. Και ο Πιλάτος έδωκε την άδεια. Ήρθε λοιπόν ο Ιωσήφ και πήρε το σώμα του Ιησού. 39. Μαζίτε με τον Ιωσήφ ήλθε και ο Νικόδημος, ο οποίο είχε έρθει στον Ιησούν εν καιρό νυχτός, όταν για πρώτη φορά συνομίλησε μαζί του. Και έφεραν αυτός μείγμα από ριτινόδες και πολυτιμότατων άρωμα, που έλεγε τον Σμύρνα, και από το αρωματώδες και απαλών ξύλων τη αλόης, 100 λίτρα περίπου, δηλαδή παραπάνω από δύο κιλά. Σαράντα. Επήραν λοιπόν και οι δύο το σώμα του Ιησού, και αφού το ήλυψαν με τα αρώματα το επεριτήληξαν με πηδέσμους, όπως το συνήθεια στου Ιουδαίους να ετοιμάζουν προς τα του νεκρούς των. 41. Εις μέρο μέρος δέο που εσταυρώθη ο Ιησούς, είτο κάποιο κήπος και μέσα στων κήπων ή των μνημείων καινούριων, εις το οποίο δεν είχε ακόμη ταφή κανείς. 42. Εκεί λοιπόν, λόγω του ότι η προετοιμασία δια το Πάσχα των Ιουδαίων δεν έδιδε καιρόν προς αργοπορίαν, αλλά και διότι των μνημείων ή των πλησίων, Ἰησού